Κεφάλαιον θήτα, σελίδα 269, στήχε 1 έω 6, οι 12 λαμβάνουν εξουσίαν. 1. Αφού δε κάλεσεν όλους μαζί τους 12 μαθητάς του, έδωκεν εις αυτούς δύναμην θαυματουργικήν και εξουσίαν επί όλων των δαιμονίων, καθώς και το χάρισμα να θεραπεύουν ασθενίας. 2. Και τους έστειλε να κηρύττουν το περί της βασιλείας του Θεού κήρυγμα και να ιατρεύουν τους αρρώστους, Επιβεβαιούνται για των θαυματουργικών θεραπείων την αλήθεια και αξιοπιστία του κηρύγματό των. 3. Και είπε προ αυτού: Μην παίρνετε τίποτε μαζί σα ει τον δρόμο που θα πηγαίνετε: Ούτε ραβδιά, ούτε σάκων ταξιδιωτικών, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε να έχετε από δύο εσωτερικά ρούχα διαναφορείτε συγχρόνω αυτά όπω συνηθίζετε από του ταξιδιώτε. 4. Και ει οποιαδήποτε οικίανη έλθετε προ φιλοξενίαν, Εκεί να μένετε καθόλου το διάστημα τη διαμονή σα στην πόλη εκείνη, και από τον οίκον αυτό να βγαίνετε όταν θα φεύγετε οριστικώς από την πόλη ή το χωρίον αυτό. 5. Και όσοι τυχόν δεν σα δεχθούν όταν φεύγετε από την πόλη εκείνη, ει δήλωση του ότι δεν επήρατε τίποτε μαζί σα από αυτήν, ούτε έχετε καμίαν σχέση με αυτήν, Τινάξετε καλά από τα πόδια σα και αυτήν ακόμη την σκόνη που τυχόν σα εκόλησαν από το χώμα τη, Δια να είναι ω διαμαρτυρία και ω έλεγχο κατά αυτόν εν τη μέρα τη κρίσεως. 6. Αφού δεν ξεκίνησαν οι Απόστολοι, επερνούσαν ένα-ένα τα διάφορα χωρία που συνείτωνε στην περιοδία των, και κίνητον το Ευαγγέλιο επιβεβαιούνται και επισφραγίζονται στο κίνηγμά με θεραπεία σταυματουργικά, τα οποία έκαναν ει όλα τα μέρη από τα οποία διέβαινων.